the be Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα στους 101,5 FM στερεο Βροχερό Ελαφρός χειμωνιάτικο Στον τοίχο να κουτουλήσουμε και σήμερα Από την πλέργια ευτυχία που βιώνουμε Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι 26814060 για τις παρατηρήσεις σας Καλημέρες και χαιρετισμούς πολλούς τα ραδιόφωνα RTFM, Κύπρος, ράδιο ΑΕΤΟΣ Κοζάνη, Γιάσου Κοστα, Γιάσου Κοζάνη Σ' όλους τους φίλους εκτός και εντός Ελλάδος οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι ιδιαίτερου χαιρετισμούς στην Αγγλία και στη Θεσσαλονίκη Κυρίες μου και κύριοι Αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Εδώ είμαστε 26814060 Μας πείτε καμιά γκβέντα Κυρίες μου και κύριοι, ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο είχαν οι χορτασμένοι στην Ελλάδα, οι ανήθικοι και οι φιλοτομαριστές. Γεμάτο Σαββατοκύριακο, με συνέδρια, με εκδηλώσει, με ε, πώς το λένε ρε παιδί μου, ε, πώ τα λένε αυτά ρε παιδί μου, ζήτω για σοφροσύνη, όχι ζητώ σοφροσύνη. Λοιπόν ε, εκδηλώσει, επαιτίους, συνέδρια, τι άλλο, σχώσει, τι άλλο να κάνουν. Έχουν κανένα πρόβλημα Όχι Θα σκεφτούν το διπλανό τους αν υποφέρει Όχι Τους ενδιαφέρει το μέλλον της νεολαίας αυτού του τόπου Όχι Τους ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια Όχι Οπότε λοιπόν είχαν γεμάτο το Σαββατοκύριακο Και έτσι ησύχασα κι εγώ Επειδή επανεξελέγει ο κ. Ο Κουρέλας ε, Γενικός Γραμματέας Πρόεδρος Αρχηγός της Ρημάδ και για να προχωρήσουμε όπως δήλωσε ο ίδιος ε, να βοηθήσουμε αυτό το πονεμένο λαό ο πονεμένος λαός αν δεν κατάλαβες που θα βοηθήσει ο κύριε ο Κουρέλας mm. που επανεξελέγει αγαπητέ μου είσαι εσύ και εγώ mm. αυτά κάνανε οι χορτασμένοι το Σαββατοκύριακο mm. με ε, πιο προβεβλημένη την συγκέντρωση ε, δια την επέτειον των 40 ετών της δημοκρατίας όπου ο αρχηγός παρακαλώ Μέρα... Τρει λαλούν και δύο χορεύουν. Γι' αυτό σα λέω, Σου λέω, Μεγάλε. Τρει λαλούν και δύο χορεύουν. Τρει λαλούν και δύο χορεύουν. Ναι, που λες Μεγάλε, τρει λαλούν και δύο χορεύουν. Αυτά είναι τα μυαλά που είχαμε μείνει εμεί εδώ στο. εμεί στο. στο κεζί μα, εμεί εδώ στο. στη δική μα κατάσταση. Άρχισε την ομιλία του στη σύναξη ο νυν. Ο νυν. σωτήρα. Με τα λόγια του Καραμανλέα του Γέροντα Του, του αποθανόντος Ζητώ σοφροσύνη, πατριωτισμό και εθνική ενότητα was the ever seen. Yeah. Was five nine, five... Αυτό σας έβαλα σήμερα Επειδή να πούμε έχουμε να κάνουμε με κουρέλες Με επαναστάτες αμαράδες, Σας έβαλα Εμιλιάνο Θαπάτα yeah. <laughs> Αν ακούσετε τι άλλο να κάνω να το διαλύσω το μαγαζί μου Να a... το κλείσω το κατάστημα done, as as Ζητώ σοφροσίνη, πατριωτισμό και εθνική ενότητα Τσίρνιασαν οι δεξιούλιδες οι πατριώτιδες Τσίρνιασαν σου λέω Χαμός τώρα εκείνο Μαζεμένος όλος ο καλός κόσμος λοιπόν εκεί στη Σύναξη όπου φυσικά δεν απέφυγε και την α, ε, την επίθεση έκανε επίθεση στο Τζίπρα ο Σαμαράς, να το παλαμάκι από κάτω λοιπόν, μα, λ, οπότε λοιπόν ας μείνουμε σε αυτό, στα λόγια δηλαδή του Γέροντα του Αποθανόντα Καραμανλέα λοιπόν ζητώ σοφροσύνη, πατριωτισμό και εθνική ενότητα τσίρνιασε σου, λέω τσίρνιασε όλη η δεξιά κατάσταση στην Ελλάδα Όλοι οι δεξιούλιδες πατριώτιδες Όλοι αυτοί οι οποίοι Θα σας το ξαναπώ Φυσικά και δεν θα το καταλάβατε Δεν έχω απέτηση να το καταλάβετε Ότι από την ένταξή σας Και την ε, στιγμή που αρχίσετε να ψηφίζετε Αυτούς τους τύπους Προδίδετε μια πατρίδα <Ρι> Λοιπόν σας το λέω δεν έχω απέτηση να το καταλάβετε Παρακαλώ <Ρι> Μπράβο σωστό Σωστός, σωστός. Ο τηλεακροατή εδώ μου λέει και εγώ ζητώ ακρόαση Θεού Και αλλαγή πλανήτη Όπου και να πας πάντως τηλεακροατή μου Θα βρεις μπροστά σου έναν καραμανλέα Και μια πασοκύλα Γι' αυτό κάτσε εδώ που είσαι τουλάχιστον να απολαύσει Πέντε πλατάνια, τρεις γάτες, τέσσερις σκύλους Δυο αγριόγατους και μια φραγκόκοτα Να τα απολαύσει ο φθαλμό σου πριν γίνουμε αστρόσκονοι, γιατί... και εκεί δεν θα γλιτώσουμε, βέβαια. Γιατί θα πα και θα βρει μπροστά σου κάτι παπαντρέιδε, κάτι καραμανλέιδε, κάτι τέτοιο. Σου τα μπινομίζει. Αυτοί κάνουν κουμάντο και στην κόλαση και στον παράδεισο. Έχει την εντύπωση να πούμε θα γλιτώσει από αυτού. Ουδέποτε. Ουδέ Ουδεπόποτε θα γλιτώσει από αυτού. Λοιπόν. Οπότε λοιπόν, Ελληνάρα μου, σου ξαναλέω, πατριούλη μου, πατριωτούλη μου, δεξιούλη μου, δεν έχω καμία απέτηση να με καταλάβει το έγκλημά σου είναι βαρύ όχι μόνο 40 χρόνια τώρα από την εποχή που νόμισες ότι κάτι κάνεις ακολουθώντας αυτού τους τράγους να πούμε, ως αρχηγούς και τσερνιάζεις τώρα με τις μαλακίες με συγχωρίες πρωί-πρωί που ακούς από τους δίθεν αρχηγούς και από και από και από όλα αυτά τώρα γιατί τα έκανε, για μια θεσούλα δίκαια για μια θεσούλα το, αν το χωράει το κρανίο σου αυτό σκεύου το και τα ξαναλέμε <ΣΤΟΥ> <ΣΟΥ> <ΣΟΥ> <ΣΟΥ> και είδε και τον παραμύθι, είχε το χορτασμό το δικό σου και έζησαν αυτοί πολύ καλύτερα και εσύ έζησε καλά. <ΣΟΥ> Μόνο που κάθε πρωί πρέπει να πλένει τη γλώσσα από τι κολότερε, καταλαβαίνει. <ΣΟΥ> Νερό δεν έχει, οπότε μείνε με τη γλώσσα. <ΣΟΥ> Αυτό κατάφερε τόσα χρόνια. Διότι. Τώρα με την καινούρια Πανάσταση που βγήκε και στο τρίτο φεστιβάλ νεολαίας του Τσίριζα όπου τραγουδάμε και πολεμάμε <σομίως> Τραγουδάμε και πολεμάμε ναι? ε, Ο Σίριζα θα ζητήσει κούρεμα μέρος του χρέους Εντάξει, άρα αρχίζει και δικαιώνεται Σιγά σιγά πάνε στο, στα λόγια του σταθάκι του Σιριζαίου ότι το 95% ξέρω εγώ πόσο είπε, το 97 του, του χρέους ε, είναι εντάξει, το 3 είναι πω το είπε. Λοιπόν. Με διεθνεί συμμαχίε, λοιπόν, θα βγάλει ο Τσίπρα στην Ελλάδα από την κρίση. Τα είπε χθε αυτό. Μίληξε στο φεστιβάλ τη Νεολαία. Λοιπόν, επειδή αυτά που κάνει σήμερα ο Ντράγκη με τα δάνεια σε χώρε μέσω Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο ΣΥΡΙΖΑ τα είχε προτείνει πρώτο. Αυτά και άλλα ωραία. Έγραψε και είπε χθε, γιατί έγραψε και άρθρο. Ναι, Στην εφημερίδα των συνταχτών Ο Αλέξης γράφει κιόλας Δεν ξέρω αν το το το μυαλό σα. Το συλλείβει το, το μυαλό σα. Ο Αλέξης γράφει Γράφει σου λέω Και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε ο Αλέξης Μπορεί να διαπραγματευτεί Και θα διαπραγματευτεί μέρος του χρέους Τώρα αρχίζαμε και χρωστάμε Μέχρι προχθές δεν χρωστάγαμε, τώρα χρωστάμε θα, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα Αρκεί να είμαστε εδώ, να περπατάμε στον πλανήτη Με το τζίπρα κυβερνήτη Οπότε λοιπόν Πήγε και στο τρίτο φεστιβάλ Όπου πήγαινε η μπλε βότκα σύννεφο Κουβάλαγε μια συντρόφισα εκεί Κιβότια μπλε βότκα Ένας γενικός χαμός Έγινε ε, ε, ε, Πάτς άλλο για Λοιπόν Χαμός έγινε, βλέπω τη συντρόφισα πάλι, το τσιγαράκι στο στόμα, μπλεύω, ατικά αψολούτι, αψολούτι πίνουν τα παιδιά, δεν θα πιούν. 25 ευρώ το μπουγάλι να πληρώσουμε, παιδί μου, λέμε να την αγοράσεις στο σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε, την πιει στο μπαράκι, το παναστατικό, τώρα να πούμε. Τσίπρας, <Τσήπρας> είπε ο ωε φοβήθηκε και η μουσική και σταμάτησε η χωλήπτη, είπε ο πολεμάμε και τραγουδάμε. Πολύ με είστε και τραγουδίες, θα σας ενόχλησε κανένας χορτασμένη Είσαστε χρόνια τώρα Χρόνια τώρα Λοιπόν στην Πανεπιστημιού Πολύ μεγάλη έγινε το ένα να δεις Στους δρόμους της ανατροπής Ζμηλεύουμε το μέλλον τώρα, Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις Εσύ τώρα που δεν έχεις να πληρώσεις αύριο Ψωμί και τη ΔΕΗ Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Στους δρόμους τη ανατροπής ζμηλεύει το μέλλον Ο Τσίπρας με την αιωλέα του και τους είπε ο Αλέξης εκεί ότι θα έχετε μέλλον Θα έχετε μετά από τόση βότκα Τι να πεις Ό,τι και να του έλεγε εκεί σιγά μην καταλαβαίνουν τίποτα Και σιγά μην καταλαβαίνουν και χωρίς βότκα <Λε> Λέμε ρε παιδί μου τώρα Αλλά τελικά αυτά πέτα τα όλα Πέτα τα όλα να πούμε Διότι σου είπα εμένα εκείνο που με απασχολούσε Ούλο το Σαββατοκύριακο Είναι αν ο Τριλιάρης, ο τριλιάρη, Ο κουρέλα Λοιπόν ε... Θα Ξαναβγή πρόεδρος και, Όχι μόνο βγήκε πρόεδρος Και μας δήλωσε μετά τις δηλώσεις Η Μύτι δεν πήρε τον κατήφορο τελικά το eduard, Δεν τον πήρε Χωρίσε Είναι καλό Yeah Θα σου Ναι, ναι Ρωτάει ένα euh, τηλεκτροατή, εξηγήσω άμεσα. <Σι> Ρωτάει Μεγάλε, Ρωτάει ένα τηλεκτροατή, Που βρίσκουν το κέφι με αυτή τη, τη... αυτό το θανατικό που είναι γύρω του, Όλοι αυτοί οι νεολαίοι και του Κνέ που έκαναν προχθέ και του ΣΥΡΙΖΑ και καλά οι αρχηγοί του Πού βρίσκουν το κέφι να γλεντάνε, να χορεύουν swing και τέτοια με αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί. <Σιγελίως> πού να το βρουν το κέφι, ρε Μεγάλε, <Σιγελίως> αφού είπαμε, πο, Πολυμάνε με όπω το είπαμε, κάτσε παιδί μου, ρε παιδί μου. Ε, σου πω να πούμε δεν ρε παιδό Πως το πάμε τώρα μου φύγε ρε, για να μοτοκάτσω Περίμενε. Περίμενε Τραγουδάμε και πολεμάμε αρχηγό, Χορτασμένος τώρα να πούμε Τιγκατ η λίγδα στο άντερο Και Πως το πάμε τ' άλλο Μα στους δρόμους της ανατροπής Μιλεύουμε το μέλλον Στους δρόμους της ανατροπής μιλεύουμε το μέλλον Στο πίσω μέρος έχουμε την πασοκύλα Θα μας χώσουνε πουθενά καταλαβαίνεις Πού να το βρούνε δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται γύρω του. Όχι, δεν παίρνουν χαμπάρι. Αυτή είναι η πνευματική του κατάσταση. Δεν του ενδιαφέρει. Κατάλαβε, αγαπημένα μου, τη λέω Ακροατή. Αλλά όπω σου έλεγα, Μένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Η αγωνία μου χτύπησε πικ κόκκινο, μεγάλε Σαββατοκύριακο. Αν ο κ. Παρπαφώτα ο Κουρέλα, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα τη αριστερά, τη δημοκρατική αριστερά, θα ξαναγίνει γενικό γραμματέα πρόεδρα και αρχηγό τη Και μάλιστα ναι και ε, μα είπε ότι θα είναι αυτόνομη τρελή και αδέσποτη παρόλη την επίκυψη έκανε επίκυψη έτσι μας το είπε ο, ο κ. Μπαρμαφώτος τρελή και αδέσποτη η ρημάδ θα κατέβει με τα σοβαρά στελέχη της και το σοβαρό αρχηγό της που είναι πλέρια αριστερός να ξαναδιεκδικήσουν την ψήφο του λαού και γιατί όχι να βοηθήσουν και τη μελούμενη κυβέρνηση όποια και αν είναι αυτή αυτά θα γίνουν μεγάλε, εδώ είσαι και θα το δεις θα σου θυμίσω κάτι δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ο, ο Δημήτρης Οτσοβόλας, εξάρτης ορμόμενος και μεγαστέλεχο του Πασοκικού Πασόκεως, δηλαδή μιλάμε για πολύ πασοκύλα, κάποια στιγμή έγινε διάσημος από κάποιες ιστορίες, αν τις θυμάσαι. Όταν λοιπόν για κάποιους λόγους διαφώνησε, έκανε, έκανε ένα κόμμα, το Δίκη. Το θυμάσαι το Δίκη, μπράβο, κατέβηκε στις εκλογές, πήρε και ποσοστό καλό, μπήκανε και στη Βουλή και τα, λιμπάν, και τα στην πορεία λοιπόν των χρόνων, το Δίκη ξεψύχησε το κόμμα του Δημήτρη Τσοβόλα. Λοιπόν, ο ίδιος ο, ο Δημήτρης Τσοβόλας κάποια στιγμή λέει: παιδιά, δεν πάει, άλλο το διαλύω με φεύγω. Όχι, σηκώσανε επανάσταση τα στελέχη, πρόσεξε. Που πας, δεν διαλύεται το κόμμα, φεύγα εσύ. Και έφυγε ο Τσοβόλα που ήταν το ίδιο το Δίκη, και μείναν τα στελέχη, εσύ γιατί λε: Εσύ γιατί λε τα στελέχη. Διότι εισπράτανε εκατοντάδες εκατομμύρια Από αυτή την πατρίδα ως κόμμα Γι' αυτό λυσάνε τα στελέχη να μην διαλυθούν Τα κόμματα, αυτά τα υποκόμματα και λοιπά Το τρανό παράδειγμα λοιπόν Κάποια στιγμή ήτανε Γιατί τότε δεν γίνονταν παιγνίδια πολιτικά Να πεις ότι βοηθούσε <σχελίδι> <σχελίδι> Παρακαλώ <σχελίδι> Ναι Δεν <όλες> το <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> Εδώ δεν τελειώσω. Μην με πιάνει από τη μούρη τηλεακροάτι μου, λέμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το έφυγε ο αρχηγός του κόμματο που ήταν το ίδιο το κόμμα, δηλαδή δίκη Τσοβόλα. σαν ένα κόμμα και μείναν λέει, τα στελέχη. Ένα από αυτά τα στελέχη, αν θυμόσαστε, είναι, είναι και ο Πάντζας ο μέγας ηθοποιό του που τώρα είναι πρωτοκλασάντο τέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ και έμεινε. Ρουκώναν τα εκατομμύρια. Μετά σου λέει, Πού θα βολευτούμε, Κάναν μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, Ο συνιστό, ξέρω Χωθήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάει λέγοντας Καταλαβαίνεις ποια είναι η χρόνια τώρα Εκείνη την εποχή βέβαια που τσοβόλασε είχε κάνει το κόμμα Τα πολιτικά παιχνίδια ήταν διαφορετικά Δεν μπορείς να πεις ότι το έκανε Για να βοηθήσει το κυβερνών κόμμα Διότι η αυτοδυναμ... την αυτοδυναμία την είχε στο τσεπάκι Διότι το, το... το... το πρόβατο πόπολο Ψήφαγε ε... Ε... Ότι του το εκεί τα... τα μου μου ο αρχηγός Να σου είπα ένα παράδειγμα λοιπόν Δεν διαλύθηκε το δίκη Έφυγε ο Τσοβόλας, ξαφανίστηκε, δεν θέλω, έφυγε ο αρχηγός που ήταν ταυτισμένος με το κόμμα, μείναν εκεί πάντζιδες, μάντζιδες, κλάντζιδες και χώθηκαν μετά να αβολευτούν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνιστός αβολευτήκαν και τώρα όλα μια χαρά. <Κι> Αυτοί οι τύποι, τι ακριβώς θέλεις ενδιαφέρον να δείξουν για, το, για την καταστροφή που υφίσταται αυτό που ονομάζει εσύ η πατρίδα, ή για την καταστροφή που υφίστασες εσύ ο ίδιος Τι έχει αλλάξει ρε μεγάλε Έχει αλλάξει κάτι και δεν το πήραμε Χαμπάρ Πρέπει να όμως Το νέο αίμα της πατρίδας Που, γεν, που γεννάει κάτι καινούργιο Σαν τον Θοδωρά και τον Ποταμίσο να πούμε Μας είπε, προσέξτε τώρα Μας είπε ότι τα σύνορα Για τα σύνορα της Ελλάδας μιλάμε Πρέπει να, φυ, να φυλάσσονται Αποκλειστικά από τη Frontex που μιλάγαμε για τη Frontex παλιότερα τι είναι η Frontex και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Αυτό μας είπε Εγώ Θουδωράκη μου θα σου έλεγα διότι η Frontex θέλει και φράγκα να, να φυλάξει τα σύνορα λοιπόν εγώ θα σου έλεγα να μην, τα φυ... να μην στείλουμε τις Frontex, τα σύνορα να τα φυλάνε τσιρλίντερς ναι yeah. ε, Θα πετάνε τον κόλο όξο Θα είναι απασχολημένοι οι οχτροί απέναντι Με την ε, χειροποίητη Κατάλληλα να την κάνουν χειροποίητη okay. Οπότε και θα αδυνατίζουν ο στρατός ε, από δύναμη εννοώ και δεν πρόκειται να κάνουν ντου σε τέτοιου κόλπου. Οπότε καλύτερα Θεοδωράκη να τα φυλάνε οι τσιρλίντερ στα σύνορα αντί για τη Frontex που θα θέλει και πολλά λεφτά. Αυτή είναι η σοβαρότητα που σα διακρίνει τρέχοντα πίσω από Θεοδωράκηδε, Ρημάδιδε και όλο αυτό το Συρφετό. Με συγχωρεί Ελληνάρα μου, αλλά φόρα παρτίδα στο το είπε. Κατάλαβε, το είπε φόρα παρτίδα. Το γέννημα, ε, το παρακρατικό και αυτό παρακρατικό γέννημα, ένα κόμμα, το βάλανε μπροστά εκεί ως αχυράνθρωπο, του ταχώνουνε χοντρά και του είπανα τώρα και λέγε. αυτού το άλλο και τα λέει. Και τα λέει μεγάλη. Οπότε είπαμε, ακούστε την πρόταση τη δική μας, στα σύνορα να στείλετε τσερλίντερς ερλίντερς και όχι τη Frontex που κοστίζει Λοιπόν μεγάλε κοίταξε να δεις κάτι τώρα Τα κόλπα της ιστορίας του της, του marketing του καπιταλισμού δεν μπορεί να τα φτάσει δεν μπορεί να τα κάνει κανένας να τα ξεπεράσει κανένας διότι οι άνθρωποι είναι μάστοροι εντάξει Προσέξτε τώρα τι κόλπο τι κόλπο σκαρφίστηκαν τα παιδιά ούτως ώστε η, η, η, η, η μικρή σύνταξη ή η, η, η μεγάλη τέλο πάντων να μην ξοδεύεται σε ένα μπακάλικο τη γειτονιά σε ένα φούρνο τη γειτονιά, αλλά αποκλειστικά να ξοδεύεται σε μεγάλα μαγαζιά. Προσέξτε! προσέξτε. Πώ? Πριν ακόμα δοθούν, θα ξοδεύονται εκεί που θέλουν αυτοί. Τα ΕΛΤΑ που κουβαλάνε τι συντάξει, συνεργάζονται αποκλειστικά με τα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλο. Μα ακού τώρα? Και όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν τη σύνταξή του σταχυδρομικά θα έχουν λέει πιστοτική κάρτα με την οποία άτοκα. Θα μπορούν να ψωνίζουν μέχρι και το 50% της σύνταξή τους. Καταλαβαίνεις κόλπο τώρα. Α, δεν έχει μαγαρόνια ο... Ο γύρος πάει με την κάρτα. Λοιπόν. Βέβαια τα λεφτά θα τα κρατάει από τη σύνταξη. Από την επόμενη σύνταξη. Αυτό δεν αφορά λίγους. Αφορά ένα εκατομμύριο στους συνταξιούχους. Θα το δουν σε ευκολία... Λοιπόν όπως είδαμε ως ευκολία ότι μας πλάσαρε ο καπιταλισμός τόσα χρόνια με τις κάρτες, τις πιστοτικές, με τα σούπερ μάρκετ, με όλα αυτά Θα το δουν τα γυροντάκια ως ευκολία και δεν θα προλαβαίνουν να δουν τη σύνταξη μεγάλες. Ποιος θα τους προστατεύσει, μα είναι ο λέει του ΣΥΡΙΖΑ που τραγουδάνε και πολεμάνε Ναι, ναι, ναι, ναι Σωστά, σωστά, σωστά σωστά Μου λέει ένα φίλος τηλεαγροατής Εδώ και έχει απόλυτο δίκιο Δεν θα μιλήσω μου λέει για τον αθέμητο ανταγωνισμό Τον οποίο εφίσταται όλη η υπόλοιπη αγορά Από αυτή την ενέργεια των Ελτά με τον Μαρινόπουλο Να σου θυμίσω μου λέει Ότι η Καρφούρ Ναι, η Καρφούρ Μαρινόπουλος Που την κοπάνισε διακριτικά Χρώσταγε πάνω από ένα δις ΦΠΑ Στο κράτο και εξαφανίστηκαν χωρίς να δώσουν μία like. Έχεις απόλυτο δίκιο μεγάλε Το παίξαν το παιχνίδι έτσι Έφυγαν αυτοί, αγόρασε μετά ο Μαρενόπουλος, εντάξει καταλαβαίνεις τώρα so... <coughs> Αλλά πέρα από τον αθ... αθέμητο ανταγωνισμό λοιπόν που υφίστανται όλοι οι υπόλοιποι αγορά μαντρώνοντας ένα εκατομμύριο συνταξιούχους στα Ελτά και ο Μαρενόπουλος hey, Λοιπόν που λε μου, πέρα από αυτά είναι και άλλα στη μέση, αλλά είπαμε μην ανησυχείς, με τραγούδια και πόλεμο, οι νεολαίοι οι οποίοι θα αναλάβουν αύριο τη διακυβέρνηση, θα το λύσουν και αυτό το θέμα παρακαλώ. Α, ο Ζερόμ Λουμπιρ δεν έχει φύγει ακόμα μου λέει ένας εδώ ψαχτήριος ε, τηλεαγροατής διότι ο διευθύνων σύμβουλο είναι ο Ζερόμ Λουμπιρ ο Γάλλος κτλ. Εντάξει αυτά είναι κόλπα μεγάλα τώρα αλλά το θέμα είναι ότι για γι αυτή την ιστορία γι αυτό το, έστω για αυτό το να θέμαι τον ανταγωνισμό ρε παιδί μου να βγει ένας αριστερός τη αριστεράς και τη προόδου τη δημοκρατική. Αριστερά και τη προόδου που πάει όλα αριστερά, να πει: Κάτσερε! Βαστάτε, τουρκι τα Μπάστα, συνόρε! Λοιπόν, εδώ υπάρχει θέμα. Mm! Πέρα από το ηθικό τη ιστορία, πέρα από την κοροϊδία που κάνουν στα γερόνια, υπάρχει θέμα. Ανταγωνεί ο κανένα. Γκβέντα. Γκβέντα μιλάμε. Κυρία μου, κυριέ μου και αγαπημένο μου θα σας ομιλήξω δύο λίγον για τον πατριωτισμό της δεξιάς παρατάξεως και δί του αρχηγού της, του κυρίου Σαμαρέως, διότι ε, ο πατριωτισμός αυτών όλων οπαδών αρχηγών και στελεχών του τρέχει από τα παντζάκια, όπως γνωρίζετε. Να μην σα αναφέρω πρόσωπα τώρα, μπουμπούκους, βορύδιδες, σαμαράδες, ε, όλους. Αυτή είναι, είναι μιας παρατάξεω για κουμάτους, όλοι αυτοί Τη δεξιάς παρατάξεως και εσείς της δεξιάς παρατάξεως Ακούστε λοιπόν Τον πατριωτισμό που ζητάει ο Σαμαράς Από σένα ταλέπορε Στις 15 Οκτωβρίου Ξεκινά επίσημα το επίδομα φτώχειας Για 300.000 νοικοκυριά Οι πρώτοι δήμοι που θα εφαρμοστεί έχουν ανακοινωθεί Το ποσό αναλυτικά αφορά 100 ευρώ για κάθε σπίτι το καταλαβαίνεις, 100 ευρώ για κάθε ενήλικα και από 50 ευρώ για κάθε παιδί Το καταλαβαίνεις βέβαια είναι και άλλα ε, Δεν μπορείς εσύ να ξαφνικά να πάρεις επίδομα φτώχειας Γιατί μπορεί να έχεις στο σπίτι σου, ε, στον όνομά σου ένα σπίτι ε, που τα άφησε ο παππούς σου και ο πατέρας σου ξέρω εγώ Ή μπορεί να το έκανες και μόνος σου Λοιπόν και να είναι πάνω από τόσο αδικημενική αξία και τα λιμπάν, και τα λιμπάν. Φυσικά το επίδομα φτώχειας Σε 300.000 θα το δώσουν σε κάποιους του οποίου θα δέσουν πιστάγκονα Για να τους ψηφίσουν ε, Στις επόμενες εκλογές Αλλά προσέξτε τι αφορά Εντάξει 100 ευρώ Το καταλαβαίνεις Δηλαδή αν είστε ένα ζευγάρι στο σπίτι Θα πάρετε 200 ευρώ Αυτό είναι Ένα κουστούμάκι που σου κόβει Ο πατριωτισμός του Σαμαρά Η πατριωτική δεξιά για να σε βοηθήσει κοτούτσικο βέβαια το να βάλουμε μπροστά κανά χωράφη, καμιά βιοτεχνία, κανένα τέτοιο όχι, όχι ρε αυτά τα κάνουν οι κακοί κομμουνιστές σε παρακαλώ εμείς θα σε ταΐζουμε με 100 ευρώ το μήνα για να το βουλώνεις υποτακτικέ και να μας ψηφίζεις και σου έρχονται στο μυαλό σου έρχονται στο μυαλό γκβέντες, τις οποίες έλεγαν άνθρωποι σε εποχές χορτάτες στην Ελλάδα όπως ο αείμνηστος Βασίλης Ραφαηλίδης που ρώταγε κάποια εποχή και έγραψε «Έχεις την εντύπωση ότι το Ταμείο Ανεργίας το, για... το έκαναν για να σε βοηθήσουν» και εξηγούσε χίλια «Εσύ τώρα πιστεύεις ότι αυτό το επίδομα φτώχεια το έκανε από πατριωτισμό ο Σαμαράς» και η παρέα του. «Φυσικά όχι». Αλλά είπαμε «Μη του μιλήσεις για παραγωγή». Άκουγα ένα, ένα, ένα καραγκιόζη πραγματικό, ένα βουλευτή του Πασόκ εδώ από τα Γιάννενα Ο οποίος έδινε μια συνέλευξη και έλεγε Πρέπει να πάρει δάνεια και πουλάει η Ελλάδα Να τα μοιράς τις και Να τα μοιράς τις αγρότη. Πρόσεξε Δάνεια Δάνεια πρέπει να πάρει Αυτό είναι στο μυαλό τους μέσα Αυτό, Αυτή την ένεση του έκανε ο Αντρέας Ολονών. Δάνεια και φάτε Λοιπόν το να βάλει μπροστά καμία κτηνοτροφική μονάδα, να χωράφει να δουλέψει καμία βιοτεχνία να βγει στον ανταγωνισμό, όχι! Δεν το καταλαβαίνουν, ερε μάγκα μου, αυτό! Δεν καταλαβαίνουν τι θα πει παραγωγή και ανταγωνισμός! Δάνεια! Να πάρουμε δάνεια! Κατάλαβες μέσα! Και επιδοτούμενα! Να πάρουμε επιδοτούμενα! Δεν καταλαβαίνουν! Ουδής καταλαβαίνει! Από μέχρι τα τωρινά γεννήματα που γεννιούνται. Με την πασοκύλα στον εγκέφαλο Άσχετα αν είναι μπλε Πράσινη, κόκκινη, κίτρινη Ρόζη πασοκύλα Είναι ενταγμένη δηλαδή σε κάποιο κόμμα Από ποτάμι μέχρι όπου θέλεις Είναι πασοκύλα Δάνεια Να πάρουμε δάνεια Όχι να δουλέψουμε Να κάνουμε παραγωγή Να βγούμε ανταγωνιστικά σε κάποια αγορά Να την πουλήσουμε Να φάμε τα μούτρα μας Να διορθώσουμε τα λάθη μας Και που από την αρχή Όχι Δάνια, αυτή είναι η κατάσταση Οπότε λοιπόν προσκυνήστε για μια ακόμη φορά δεξιούλιδες Καταλαβαίνετε τι σας λέω, το έγκλημα που κάνατε Το ανθεληνικό έγκλημα που κάνατε τόσα χρόνια ψηφίζοντα σε αυτούς Εκεί κατάντησες να σου ανακοινώνει η πατριωτική παράταξη της δεξιάς επίδομα φτώχειας Παρακαλώ Μετά τα καλά ο τηλεάγραφο, τα διακοποδάνεια, τα γαμοδάνεια, τα τέτοια τώρα τα έχουμε τα χρωστοδάνεια. Δάνεια για τα δάνεια. Μεγάλε, καταλαβαίνεις το έγκλημα που έχει κάνει με αυτό. Το έγκλημα το κάνει. Πά, θα μου πεις τώρα αφού είσαι πιόρτη, τα γίλια πιντα, γουέσαι, αφού είσαι τα γίλια πιντα, γουέσαι, αφού είσαι και γαρίδα πάμε να φάμε γαρίδα στο μηνίδ Με το χενδιαγκαλιστί του μίτσου Παλιά βγε το δικαιώματα τλαβού Ιαχα! Ιαχα! Λοιπόν, καταλάβεις, πού να δεν πρόκειται μεγάλε ε, Και χώμα να γίνεις να καταλάβεις τι έχεις κάνει σα... Περπατώντας σε αυτή την <kinfistise> τη πλάση Λοιπόν μεγάλε ε, Επίσης να σου πω τι έχεις καταφέρει Ακόμη Παλαμακίζοντας αυτά κατεμάσα εμάς αθήρματα. Έρχεται ο πτωχευτικός κώδικας Και για τα νοικοκυριά που χρωστάνε στο δημόσιο Το καταλαβαίνω Απ' τη μία πάρε 100 ευρώ μαλάκα να ζήσεις Και απ' την άλλη έρχεται ο πτωχευτικός κώδικας Για νοικοκυριά που χρωστάνε στο δημόσιο Ή επιλέγεις τον νόμο κατσέλη και κρατάς μόνο την πρώτη κατοικία Πρόσεξε Σημαντικό παρακαλώ La Catalana. without desire would Αρχή δουλείας δάνειων Σωστό Ναι ναι σωστό if if καλά. Ένας φίλος εδώ που έχει not... κάλο στα χέρια από τη δουλειά Μου λέει μην εξανίστασαι Καταρχάς δεν εξανίσταμε Αρχή δουλείας δάνειων Είπαν οι παπούδες μας Οι προπάπη μας και βάλε Και τι να καταλάβουν μου λέει ο άνθρωπος Αυτά είναι κολοβακτηρίδια Τα οποία έμαθα να δουλεύει άλλος Και να συντηρούνται αυτά Συμφωνώ απόλυτη το θέμα δεν το λέμε για να καταλάβουν αυτοί Διότι όπως λέω και στο site που έχω Προσωπικώς κάνω Ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία You understand me Or not you understand me Άκου τώρα μεγάλε Το πτωχευτικό κώδικα Σου φέρνουν το πτωχευτικό κώδικα Ή επιλέγεις λοιπόν τον νόμο κατσέλη και κρατάς Μόνο την πρώτη κατοικία στην οποία πληρώνεις νίκιο για να ζήσει δεν είναι δική σου Ή Εσαΐ στην τράπεζα, ντάγκα ντάγκα πληρώνεις νίκη, κάθε μήνα δηλαδή σου πει η τράπεζα, για το σπίτι σου θέλω 800, ρίχτα, δεν τάχει έχεις, η επιλεγεις να πτωχευσεις δινοντας ως εγγυηση οτι περιουσια εχεις καταλαβες αυτο ηταν μια ιδεα του Ράιχενμπάχ του ελληνα μωρε του Ράιχενμπάχ που ειχε επιτροπο η ελλαδα με τη δημοκρατική ε, κυβέρνηση που του Σαμαρά και του Βενιζέλου και του Κουρέλα που είχε έρθει ο Ράιχεμπαχ, ο Έλληνας. Ελληνότατος είναι ο Ράιχεμπαχ. Από το Βερολίνο κάπου εκεί είναι. Και ήταν ιδέα του και έγινε πραγματικότητα. Αυτά στα κάνουν κάθε μέρα. Και εσύ πάστορα τώρα, καλά πά και συγκεντρώνε εκεί και παλαμακίζεις το Σαμαρά γιατί γιορτάζει λέει, τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Σου λέω, για, για ένα τρισεκατομμυρίωστό του δευτερολέπτου αν συνειδητοποιήσεις Τι έκανες με την ψήφο σου τόσα χρόνια Θα γίνεις Ιάπωνας Και θα κάνεις χαρακύρι επιτόπου. τόπου Μη κουτσουσούι θα το κάνεις το χαρακύρι Όχι με γάφα τις λεπίδες Που έχουν οι Ιάπωνες Λοιπόν και Μη κουτσουσούι Θα το κάνει. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβε στην Αγγλία τι είναι το κουτσουσούι Αλλά εντάξει Δες ε, λεξικό Κουτσουσούι Καταλαβαίνετε, δεξιούλη μου, πατριώτη μου, ο κομματάρχη ρε στο χωριό. Καταλαβαίνει, πα σε ένα χωριό και βλέπει κάτι γερόντια εκεί να πούμε, τα οποία περπατά να πούμε με ένα αέρα 80 καρδιναλίων. Είναι ο κομματάρχης τη δεξιά. Είναι ο κομματάρχης τη δεξιά. Ο κομματάρχης τη πασόκ και τώρα είναι με τη ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και αντί οι νέοι του χωριού να του χώσουν μια κλωτσιά, να του ρίξουν κάτω στο ρέμα, να μην βρουν κόκαλο. Τους έχουν και τους λιβανίζουν ακόμα γιατί λέει έχουν τα κονέ και θα τους βολέψουν λέει στην περιφέρεια Έ; ε, στο ρέμα εσύ είναι ο λέμο και άστον αυτό εκεί να το χωριό του Γκουματάρχη <Κι> Βεβαίως το ότι αυξήθηκαν οι οφειλές του δημόσιο μέσα σε δύο μήνες κατά 200.000 οπότε έχουμε Ε.. 2,5 εκατομμύρια χαρακτηρισμένου οφειλέτε στην Ελλάδα. Ήθελα να ξέρα, ειλικρινά, ρε λοιπόν, ήθελα να ξέρα, επειδή αυτή η είδηση είναι γελία, έχουμε λέει στην Ελλάδα χαρακτηρισμένου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες οφειλέτε. Ήθελα να ξέρα του υπόλοιπου, που δεν είναι χαρακτηρισμένοι οφειλέτε. Πολλοί θα ήθελα να του συναντήσω προσωπικώ, να του σφίξω πατριωτικά το χέρι, να του πω μπράβο! Μπράβο και ξανά μανά μπράβο out, you know, baby, girl, to... Πρόσεξε τρίπλα τώρα Εδώ καταστράφηκαν οι παραγωγή, Πορτοκαλιών, ακτινιδίων Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ε, yeah, did... ε, Κάνανε εξαγωγές στη Ρωσία yeah, did... Τα προϊόντα τους Από τη μαγιά του Βενιζέλου Και του Σαμαρά να κάνουν τους υπο... oh, oh, oh. Με, Ως υποτακτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυρώσεις στη Ρωσία Λοιπόν και προσπαθούν τώρα οι Έλληνες παραγωγή να βρουν χώρες με τις οποίες δεν είναι, ε, ακόμη συνεργάζεται η Ρωσία, λοιπόν και στέλνουν ε, ε, μέσω Τουρκίας ή Καζακστάν τα προϊόντα τους να πάνε στη Ρωσία. Λοιπόν, αυτό μεγάλε, δεν είναι λύση. Αυτό δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση διότι κάποια στιγμή ο Καζακστάνος ή ο Τούρκος Ή ο Ιωσδήποτε χειρίζεται αυτή την κατάσταση Θα σε πιάσει από το λαιμό Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις Θα σε πιάσει από το λαιμό Και θα σου πει Θα σου πει πολύ απλά Τόσο αλλιώς φάτα τα ακτινίδια Και τα πορτοκάλια ή τι άλλο έχεις Το καταλαβαίνεις ε Αυτό δεν είναι εμπόριο Και δι διεθνές Αυτό είναι παρεμπόριο Θα μου πεις ένα παρακράτος Στο οποίο ζούμε Περιμένεις εμπόριο ή παρεμπόριο Παρακαλώ. Λοιπόν ναι ευχαριστώ ε, φίλε μου Αυτό λοιπόν Αυτό λοιπόν το... το θέμα μεγάλε Είναι πάρα πολύ σημαντικό Αναγκάζουν τους Έλληνες παραγωγούς Ουσιαστικά να παρανομούν αυτή τη στιγμή αλλά και δημιουργούνε ε, μονοπόλια τα οποία θα, κάποια στιγμή θα πιάσουν από το λαιμό του Έλληνε παραγωγού. Τι έγινε, ρε Νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ που πολεμάτε και τραγουδάτε, α, δεν, δεν έγιναν τραγούδε σε αυτού του Έλληνε παραγωγού. Μπα και καταλάβουν τι γίνεται. Τι έγινε, ρε Αρχιγάρα, ο Αρχιγάρα. Τίποτα. Εδώ ο Σταθάκη που ήρθε στην Άρτα και τον κυρνάγαν τσίπουρα γεννά τα γλέντια, σα είπε τίποτα τέτοιο, Όχι. Διότι μεγάλε. Να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο ίσως δεν γνωρίζεις. Μόνο με κάρτα υγείας θα μπορούν πλέον οι ασφαλισμένοι να μπαίνουν σε γνωσοκομεία, να παίρνουν τα φάρμακα και να κάνουν εξετάσεις. Κάρτα υγείας, κατάλαβες. Πρώτα θα περνάει η κάρτα από το ανάλογο μηχάνημα και μετά θα έχεις τις παροχές του ΕΟΠΙΗ. Στην κάρτα θα είναι περασμένε και οι ασθένειες από τις οποίες πάσχει ο ασφαλισμένος. Δηλαδή... Τσακ θα περνάει εκεί το ιατρικό απόλυτο Θα βγαίνει στην οθόνη Όπου η υπάλληλος θα λέει Αραγιάν έχει μίκη της τα πουδάρια Κατάλαβες μεγάλε Αυτά τα μυαλά σε κυβερνάνε Αλλά στο δούλο Στο δούλο συμπεριφέρονται όπως τους γουστάρει Και ο δούλος δεν μιλάει Δεν είναι ούτε σαν τους μαύρους Που κάποια στιγμή μέσα στο καράβι έσκαγαν Και πίδαγαν στη θάλασσα Μαζί με τις Κατάλαβε Κατάλαβες μεγάλε? Όχι θα μου πεις, διότι πολεμάμε και τραγουδάμε Πολεμήστε και τραγουδίστε Επίσης, επίσης, να σε ενημερώξουμε άλλη μία ενημέρωση Ότι θα πέσει τσεκούρι στι συντάξει του Ίκα Που αφορούν τα 15 χρόνια ασφάλισης, αναπηρίας και βαρέων και ανθυγιεινών You understood me Michu? πρόκειται για το 73% των ασφαλισμένων στο Ίκα κατάλαβες και ανάπηρος από την οικοδομή και το εργοστάσιο και χωρίς σύνταξη στο τέλος το καταλαβαίνετε oh. τώρα πέρα από τα παλαμάκια και, το, και τις αναφορές στο Γέροντα Καραμανλέα και τα, τα, αυτά τα πατριωτικά καταλαβαίνεις δεξιούλη μου, συνταξιούχε μου γιατί είναι και τέτοι. του ίκα, με αναπηρία ότι τέλος, τσεκούρι Τσεκούρι! Δεν το καταλαβαίνεσαι. Ε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μου μένει η κουβέντα του τηλεακροατή πριν 5-10 μέρες. Σας περιμένω στον πάτο καριόλιδες. Μόνο που εγώ είπα στον τηλεακροατή ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι. Καλά το ότι θα σου κάνει μείωση φόρων το 15 Εντάξει δεν το συζητάω Δεν το συζητάω Λοιπόν Και βέβαια αυτό που λένε για τη μείωση φόρων Μεταξύ μα Είναι αυτό που αφορά Τα υπερβολικά χαράτσια που έχουν επιβάλει Τώρα 7 χρόνια και οι, αλλά, οι, Δηλαδή θα σου μειώσουν Όπως το πετρέλαιο ρε παιδί μου Κάτι δέκατα εκεί πέρα Αλλά η υψηλή φορολογία θα παραμείνει Κατάλαβες Είναι αυτό που είπαμε από την αρχή η μέθοδο του Ναστραδίν στραδίνει χοντζά. Θυμόσαστε τι έκανε να στραδίνει ο, ο μάγκα. Ήθελε να βάλει όλα τα ζώα με στο σπίτι, τα βάλε όλα τα ζώα, κότε, γίδια, γελάδια, πρόβατα μέσα στο σπίτι. Αγανάκτησε η γυναίκα, αμάρρυνε να Ναστραδίν του λέει: Δεν χωράμε. Μη στεναχωριέσαι γλυκιά μου, τη λέει: Θα σου τακτοποιήσουν το θέμα. Και την άλλη μέρα έβγαλε έξω μία γυλάδα. Τώρα της λέει: ευχαριστημένα. α τώρα του λέει: Έχουμε άπλετο Αυτή Αυτό είναι το κόλπο. Λοιπόν. Αυτό είναι το κόλπο Τι έχουμε άλλο έχουμε ωραία πράγματα Το σχέδιο προπολογισμού που κατατίθεται προβλέπει την έξοδο από το μνημόνιο Α, πα, πα, πα. Αλλά προσέξτε Με επιπλέον 1,5 δις φόρους και μείωση μισθών δημοσίων υπαλλήλων για το 2015 Αυτά είναι το σχέδιο προεπολογισμού που το καταθέτουν σήμερα Όχι μην μη, μη, μη μου στεναχωριέσαι Αντί τα 1500 να σγένουν 1390 Μη στην αγουριέζεις Ο, Το θέμα του, του καταρροϊκού πυρετού Το οποίο ε, στην Ήπειρο τουλάχιστον ε, Είναι εδώ και καιρό Μεγάλο πρόβλημα για τους κτηνοτρόφους ε, Εγκυμονεί έναν μεγάλο κίνδυνο Με αποτέλεσμα να χαθεί το 30% του, ζω... 100 του ζωικού κεφαλαίου στην Ελλάδα Κατάλαβε. Υπολογίζεται σε περίπου 12 εκατομμύρια ζώα αυτή η ιστορία Και ενώ κινδυνεύει να χαθεί το 30% της δεύτερης σημαντικότερης πρωτογενού παραγωγής Που είναι η κτηνοτροφία μας η κυβέρνηση, η πατριωτική του Σαμαρά και του Βενιζέλα υπόσχεται από 80 έως 150 ευρώ για κάθε ζώο που χάνεται. Δηλαδή υπόσχεται ένα δις 200 εκατομμύρια ευρώ αν όπως προβλέπετε χαθούν 12 εκατομμύρια ζώα. Το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις. Δεν ορμάνε να τελειώνουν με τον καταρροϊκό πυρητό, επιστήμονες, κράτος. Σχεδό... Τους λένε εμείς στεναχωριές να σας δώσουμε 80 έως 150 ευρώ. Και λέμε ότι αύριο πεθαίνουν 12 εκατομμύρια ζώα. Πού θα τα βρουν ένα δεις 200 εκατομμύρια ευρώ να τα μοιράσουν. Αλλά στα λόγια μοιράζουν ότι γουστάρουν. Καλά κάνουν τα παιδιά. Τελικά Ελληνάρα μου βγήκε ο κουκουλοφόρος μέσα από τον Έλληνα. Ο καταδότη. Κάθε μέρα λοιπόν παίρνουν φωτιά τα καρφώματα στο σδοε μέσω τηλεφωνικού ρουφιανέματος. Φίλοι, συγγενείς, γκόμενε, γυναίκες, άντρε παίρν και καρφώνουν ένα στον άλλον Λοιπόν Υπάρχει και καλύτερο όμως Η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας έδωσε αριθμό από Πέρση Για ροφιάνεμα Πρόσεξε Αν ο καπνός από το τζάκι του γείτονα μυρίζει περίεργα Κατάλαβες <Καταλάβες> Και πήρε 40 κλίσει τη μέρα Τον περσινό χειμώνα Για αυτό το θέμα Παρακαλώ Γεια σου 38 λεπτά Διαμέσου <ΣΣΣ> μέσου Τουρκίας, κατάλαβα. Αυτά πόσο τα δίνατε πριν όταν γεννόταν και, <ΣΣ> <κακριβώς. ΣΣ> και τώρα σας κατεβάσαν Στα 38 <ΣΣ> Όχι θέλω να πω Ότι τώρα πήγε στα 38 <ΣΣ> Νομίζω ότι ακόμα <ατομός> <ΣΣ> Καλά, καλά Να δούμε αν θα πάει τελευταία Μα σε, σε καλά Εδώ ένα φίλο μου λέει: Τα ακτινίδια τα δίνουν 49 λεπτά το κιλό. Κάποια τα οποία φεύγουν για την Τουρκία αυτή τη στιγμή του τα, τα, τα πήρανε 38 λεπτά. Νομίζω ακόμη σα δώσανε. Αλλά λεφτά μου λέει: Όχι, απλώ δεν είδαμε. Δεν ξέρουμε αν θα δούμε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα τη πολιτική του, Μεγάλε. Αλλά τι του ενδιαφέρει εσύ και ο παραπέρα. Αυτοί που λυμάνε και τραγουδάνε τώρα. Άκου το καλύτερο τώρα Σαράντα κλείσεις τη μέρα κάνανε Και ρουφιανέβανε λέει γιατί ο καπνός Από το τζάκι του γείτονα μύριζε περίεργα Ακούς μεγάλε Παρακαλώ Ένας τηλεακροατή εδώ λέει ότι αυτό που κάνουν η παραγωγή θα τους το βγάλουν παράνομο και στο τέλος θα τους τιμωρήσουν κιόλα και θα χρωστάνε στο κράτος και κερατάδες και δαρμένοι Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει που να μην είναι αγαπητέ μου τηλεακροατή και κερατάς και δαρμένος Εκτός των αυτών που τους πληρώνει το ίδιο το κράτος, των δημοσίων υπαλλήλων δηλαδή Παρακαλώ ναι. Don't turn back me, baby. <laughs> να σε καλά, να σε καλά. Back, μου λέει ένα κολλητό εδώ τηλεαγγραφή. Όχι, όχι, μου λέει. Μιλά, δεν είναι ρουφιανιά. Πληροφορία δίνουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Αν ε, ξέρω εγώ, έχει αποφασίσει να Καλά ψήσεις καναμπριζόλα στο τζάκι, καναλουκάνικο και μυρίσει περίεργα, ώρα θα σε κυκλώσει η Task Force, πώ τι λένε, η, η Frontex. Θα σε κυκλώσουν κανονικά, μεγάλε σου λέω, Ωραία, τι τραβάμε! Λοιπόν, ε, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Πάμε να δούμε. Αυτά που λε με τον τζάκι Καλώ το φίλο το Χρήστο. Ο Φίλο ο Χρήστο μου έχει στείλει ένα mail και μου λέει: Καλημέρα Γιάννη, σε ακούω. Να, να σε καλά, ε, Χρήστο. Η μάνα μου λέει είναι νευροπαθή, κάνει αιμοκάθαρση στην άρτα. Του είπαν άτυπα από το νοσηλευτικό προσωπικό πω θα την κλείσουν τη μονάδα τεχνητού, τεχνητού νεφρού. Έχει ακούσει τίποτα ή απλώ ψαρώνουν του ασθενεί για να είναι νησί. Ναι. Δεν έχω ακούσει τίποτα, Χρήστο, αλλά θα το δούμε το θέμα. Και θα το Και θα σου το πω α, πάρω, Θα πάρω, να ρωτήσω στο νοσοκομείο <Τι> Θα μου πεις και τι θα σου πούνε στο νοσοκομείο <Τι> Που να ξέρω αδερφέ <Τι> Κυρίες και κύριοι Να δώσουμε πολλές ευχές Στο βουλευτή του Τσίριζα <Τι> ε, <Τι> ε, <και> Την Μπρέβεζα <Τι> Μεκας πως το λένε <Τι> Μπάρκας <Τι> Να ζήσεις παιδί μου λέει και έσυρε του χωρό Έσυρε του χωρό μπροστά Ο Αλέηξ. Να ζεις και ο γαμπρός και η συμπηθέρη ούλη. Mm. Άιντε παιδιά που κι Σου λέω μεγάλε, άιντε. Τι άλλο να πούμε δηλαδή, τι άλλο. Άι, πριν πούμε οτιδήποτε, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε... έπαιξα και χασα, ήπια και ξεχασα, κι έχασα ή πια και ξέχασα κι η αγάπη μας τελείωσε για πάντα πήρα τη στράτα μου κι έχω τα νιάτα μου να τα στη ζωή για να βλά, για τελειώσε η αγάπη μας, ο κόσμος δεν τελειώνει, κατι καινούριο έρχεται, καθε που ξημερώνει. Άλλαξες και άλλαξα και καταστάλαξα δε μενούν οι ίδιες οι καρδιές αιώνια. Αγαπηθήκαμε μα έτσι συμβαίνει σαν παίρνουν τα κι τελείωσε η αγάπη μας ο κόσμος δεν τελειώνει κάτι καινούριο έρχεται κάθε που ξημερώνει Και αν τελείωσε η αγάπη μας ο κόσμος δεν τελειώνει κάτι καινούριο έρχεται Κάθε που ξημερώνει Κάθε που ξημερώνει έρχεται ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Κουρέλας και το τραγουδάμε και πολεμάμε για την αριστερά Έλα. Κυρίες μου και κύριοι, τέλος για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στους 101,5 στο ράδι Radio Arta Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, την υπομονή να μας ακούσετε, τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις σας και ευχόμαστε να θα αισθανθείτε απαξάπαντες πολύ καλά. Γεια και χαρά σας. Radio Alta, Hecaton en Acomapende, FM, Stereo.